Płήρωza me ty do si Płήρωza me ty do θα καταβληθεί κανονικά η δόση των 753 εκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ήδη έχει δοθεί η σχετική εντολή. Η κοινωνία έδωσε τέλος στο thriller ανακοινώνοντας ότι εξόφλησε την δόση των 750 εκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τρόπο που θα σας αποκαλύψουμε στη συνέχεια. Μα τον αποκάλυψαν τον τρόπο στη συνέχεια. Διεκόπη βιέω από παράσιτα το εμβατήριο. Δεν υπάρχει λόγο πια να ακούμε αυτό το εμβατήριο, διότι πληρώσαμε τη δόση. Πρέπει να νιώθετε περήφανοι. Από χτε προπληρώσαμε τη δόση. Μια μέρα πριν, όχι στα τελειώματα. Δεν είμαστε τίποτα άχρηστοι, αχαήρευτοι με την κυβέρνηση τη Αριστερά. Μια μέρα πριν. Αυτό που δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Την ίδια ώρα που έχει αφήσει απλήρω του κατηγιατρού που κάνουν υπερορίε και σώζουν ζωέ πραγματικέ. Όχι. Το Δουνουτού είναι πάντα μπροστά. Βεβαίω, είναι απλήρωτη και κάτι άλλοι που έχουν κάνει δουλειέ με το δημόσιο. Γενικότερα, κάτι φαρμακοποιοί που τι προσφέρουν και αυτοί στον τόπο. Ένα τίποτα. Πληρώσαμε τη δόση, το πανηγυρίζουμε δεόντω. Λογικό είναι, πρώτη φορά αριστερά είχαμε ταρακουνηθεί πολύ με αυτή τη δόση. Είχαμε τρομάξει και εμεί που είμαστε εδώ και τι ρήξει είχαμε πιστέψει ότι θα πήγαινε σε ρήξη η κυβέρνηση. Γι' αυτό βάζαμε 10 μέρε τώρα το εμβατήριο. Για την Ελλάδα που δεν πεθαίνει και να τονώσει με το ηθικό Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται αυτό Από τον Ιούνιο πάλι γιατί έρχεται κρίσιμος Ιούνιος Αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο Όλα πήγαν πολύ καλά επίσης χθες στο Eurogroup Και τι φταίει που πήγαν όλα καλά χθες στο Eurogroup Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια Καλύτερα ήταν για το δεν, δεν είχε το κλίμα της Ρήγας Ναι, βελτιώθηκε ο καιρό, όπω είπε ο Σόιμπλε, βελτιώθηκε mm. και το κλίμα. Ωραία. Oh, yeah. Έβαλε και το, Μέχρι... το πουκάμισο μέσα Μέχρι... από τη βλέπω στι και αυτό βοήθησε. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. να Έβαλε και το μέσα Μέχρι... Μέχρι... από τη βλέπω και αυτό βοήθησε. Ναι, ποτέ. Ποτέ. Βεβαίως, βεβαίως. <Τι>... caingos pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop Δεν τη βάζει πάνω απ' όλα. Είναι ο Βαρουφάκη, τα πει αυτά πριν 10 μέρε. Δεν είναι οι δόσει. Παρεπιπτόντω, έχουμε λεφτά, δίνουμε και τι δόσει. Γιατί προηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε να βάζαμε και τι δόσει πάνω απ' όλα, τι ακριβώ θα έχει συμβεί. Είναι πρώτη στην προτεραιότητα για μα να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξει, να στηριχθεί η κοινωνία που καταραίει, να μην βουλιάξουν και διαλυθούν τα νοσοκομεία και τα σχολιά τη χώρα μα και μετά οι Πραγματικά απορώ πόσο ο ελληνικό λαό δεν εξεγείρεται. Τόσε απορίε υπάρχουν. Να και άλλη μία. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη, σα καλεί να εξεγερθείτε. Ο Άδωνη καλεί εσά και απορεί που δεν εξεγείρεσαι. Το ίδιο έκανε την αρχή. Φόρεσε το κασκέτο πήγε και στου εργαζόμενου πάνω των μεταλλίων, βγήκε στο δρόμο. Τι άλλο να κάνει. Α, δεν θα ψηφίσει, λέει, τη Νέα Συμφωνία. Κανεί δεν ξέρει, αλλά λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Οπότε έχει πάρει τον αντάρτικο δρόμο και δείχνει. Το δρόμο σε όλου εμάς, εμά, αλλά κανεί από εμά δεν μαύει δεν τζιμπάει γιατί είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που πληρώνουμε τι δόσει. Και ξέρετε γιατί πληρώσαμε τι δόσει. Το είπε ο... τη δώση τη δόση αυτή εδώ τη δόση. Το είπα ο Γαβρίλης Ακελαρίδης καιλαρίδητη χθε ενημέρωση που έκανε προ του δημοσιογράφου, την Τρίτη κατά σειρά, γιατί αν δεν πληρώναμε, θα φαινόταν σαν εκβιασμός και δεν θέλουμε εμεί τώρα να εκβιάσουμε. Αυτό που θέλαμε πάντα ήταν μόνο ταούλια να παίζουμε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Να καλύπτει τι χρηματοδοτικέ απαιτήσει, τι χρηματοδοτικέ μάλλον υποχρεώσει τη προ το, το εξωτερικό, αλλά και προ το εσωτερικό, όταν αυτέ αφορούν τι γνωστέ δαπάνε είτε για μισθού, είτε για συντάξει, είτε από μια σειρά από δαπάνε οι οποίε είναι απαραίτητε για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου. Δεν το βάζουμε σε συνάρτηση με την εξέλιξη του σημερινού Eurogroup, γιατί κάτι, κάτι τέτοιο θα είχε ενδεχομένω τη μορφή τελεσιγράφου και θα μπορούσε να εκβιασμό. θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως εκβιασμός. Στο επίκεντρο λοιπόν της δικής μας πολιτικής δεν είναι πράγματι οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μπράβο! που Θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν Μουσική Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν Και όπως είπε ο πρόεδρος, πρωθυπουργός Θα τους δείξουμε και τον εναλλακτικό τρόπο Θα αναγκαστούν να συμπεριφερθούν, να αλλάξουν αυτές Αυτό που βλέπουν, βλέπουμε είναι μια αλλαγή Αναγκαστική. Εμεί του έχουμε αναγκάσει, πιέσει. Ε, μια αλλαγή των αγορών. Συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά, όχι μόνο οι αγορέ, αλλά και τα διευθυντήρια παντού στην Ευρώπη. Παράδειγμα, πάρτε το Σόιμπλε. Θυμόσαστε πόσο σκληρό ήταν, πόσο μισητό, πόσο απεχθή ήταν, πόσο μα εκβίαζε. Είναι ο εκπρόσωπο όλου αυτού του μηχανισμού που ασκεί τεράστιες πιέσει στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει ο Σόιμπλε. Τον αλλάξαμε, τον φέραμε στα μέτρα μα, όπω λέει περίπου ο Γιάννη. Με τον κύριο Σόιμπλε. Κάθε φορά που έχουμε βρεθεί η συζήτηση είναι φιλική ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πάντα επικοδομητική. Πάντα. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει, από όλες αυτές ματιανό, και μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και μια συζήτηση από την οποία έχω μάθει πράγματα και ελπίζω να έχει μάθει και εκείνος. Αλλά περισσότερα θα σας πω γιατί σέβομαι το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει και οι δύο ότι το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης θα, παρα... θα παραμείνει μεταξύ μας. Αυτό είναι λάθο. Πρέπει να το μάθουμε κι εμεί αυτό το περιεχόμενο, γιατί ο καθένα φαντάζεται διάφορα. Ενώ αν βγει η κυβέρνηση με ένα non-paper με κάτι έτσι όπως όπω βγαίνει συνήθω και πει ακριβώ γιατί τώρα ο καθένα μπορεί να υποθέσει ότι τον στριμώξαμε πάρα πολύ το Σόιμπλε. Ότι τον παραστριμώξαμε, τον πίεσε και τον κάνουμε να αλλάξει τι ιδέε του. Θέλουμε να αλλάξει ο Σόιμπλε, αλλά όχι τελείω έτσι όπω το πάμε εμεί, θα αλλάξουμε του πάντε, θα του κάνουμε κομμουνιστέ. Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ευρώπη κομμουνιστική. Τι θέλουμε, Ευρώπη. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος, σύντροφος Αλέξης, με τις κλασικές αξίες της Ευρώπης, δεν τι ονομάτισε, δεν έχει σημασία, με τις κλασικές αξίες όπως ήταν η Ευρώπη πριν 10, 15, 20 χρόνια, ούτε αυτό το έχει προσδιορίσει. Μην τους πολυαλλάξουμε δηλαδή με αυτές τις κρυφές συνομιλίες και μετά δεν ξέρουμε και εμείς εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε. Μην κάνουν αυτή τη ρήξη και μείνουμε εμείς με την νομιμότητα του ευρωπαϊκού σπιτιού που τόσο έχουμε αγαπήσει. Κάποιοι από εσά δουλεύετε, αλλά δεν θα πάρετε σύνταξη. Ένα τυπικό δείγμα από αυτού που δεν θα πάρουν σύνταξη θα ακούσουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι απορρίπτω απριόρι κάθε συμφωνία, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη για να είναι μια φυσιολογική χώρα. Όχι αν να δουλεύουμε όλοι για του κυφίνε που θέλει να διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχολείται. Εγώ έχω μια πηγήση. Δουλεύω από 15 χρονών. Δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη. Τι μου διορίσουν στον δημόσιο κόσμο. Θα πάρω σύνταξη. Τι μου διορίζει στο δημόσιο κόσμο. Το βρίσκει το λογικό εσύ αυτό. Απορώ ελληνικό νόμο δεν εξεγείρεται. Απο, α, πραγματικά απορώ πώ ελληνικό νόμο δεν εξεγείρεται. Αυτό είναι λόγο να εξεγερθούμε επειδή ο Άδωνη δεν θα πάρει σύνταξη. Νομίζω είναι ο, ο πιο σημαντικό λόγο αυτό που όντω σε σηκώνει από τον καναπέ. Να πάρει να βγει έξω, να τα σπάσει όλα επειδή ο Άδωνη δεν θα πάρει σύνταξη, επειδή κάνουν αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι. Ε, από αύριο δεν θα βάζουμε το εμβατήριο γιατί δεν είναι πια κρίσιμο ο Μάιο. Τελειώσαμε με το Μάιο. Δεν το λέμε εμεί ποιοι είμαστε. Αλλήμονω το λένε οι ειδικοί όπω ο Μπάμπη. Θα Σήμερα είναι κρίσιμος πάντως... όλος ο επόμενος μήνας λοιπόν και κρισιμότατος ο Ιούνιος από ό,τι καταλαβαίνουμε πάλι. Κάθε μέρα που περνά είναι κρίσιμη και κρισιμότατος Ιούνιος διότι βεβαίως τότε τελειώνει η προθεσμία για να κλείσουμε αυτό το ρημάδι <σομί> το μνημόνιο που δεν έχουν κατορθώσει τρεις κυβερνήσει μέχρι τώρα να το κλείσουν. Πλήρωσα με τη δόση, πλήρωσα με τη δόση, πλήρωσα με τη δόση. Η μνημόνιο! Η Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό το μνημόνιο, το λέει ο Βενιζέλο. Του πήρε 4-5 ώρε να μα το αποδείξει. Δεν το απέδειξε βέβαια χτε βράδυ, αλλά έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια Βενιζέλος. ο Ευάγγελο Ο Μπάμπη, όπω ακούσατε, ο Ιούνιο είναι τελικά ο κρίσιμο. Είναι και τώρα, αλλά σαν τον Ιούνιο τίποτα. Οπότε ξανά από Ιούνιο θα επανέλθουμε ή όταν χρειαστεί να νιώσουμε όλοι ότι έρχεται κρίσιμη εβδομάδα θα βάλουμε και εμεί το κρίσιμο ξανά. Τραγούδι ε, και δεν είναι κρίσιμα όλα, δεν είναι τίποτα τυχαίο, όλα έχουν πάει πολύ καλά και στην Ευρώπη και ο Βαρουφάκη βλέπει πολύ καλέ συνομιλίε και νιώθει χωρί να μα λέει τι συζητάνε με το Σόιμπλε ε, και το Eurogroup και ο Dasser όλα είναι καλά από την Κυριακή το απόγευμα που έφτασε στην Αθήνα το, με, τη μέσα αρχηγού κράτου, τα κόκαλα, τα λύψανα, τα οστά τη αγία. Βαρβάρας. Από εκείνη την χρονική στιγμή και μετά πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Που δηλαδή να τα πάμε και στο Eurogroup, που είναι μια δική μα πρόταση, κανεί δεν την ακούει, δεν ξέρω γιατί. Θα πάνε και στον Άγιο Σάββα, από ό,τι άξω, στο νοσοκομείο, με συνοδεία του Υπουργού, του κυρίου Κουρουμπλή. Ο οποίο Κουρουμπλή είναι υπεύθυνο για να ρυθμίζει τα σεντόνια, γιατί για αυτά μιλάμε στην Ελλάδα πια το 2015. Τα σεντόνια, τα σαπούνια. Είναι και για τα άλλα σοβαρά, αλλά τουλάχιστον αυτά δεν υπάρχουν τέτοια, ούτε ήδη καθαριότητας γενικότερα στα νοσοκομεία παρόλα αυτά όμως θα πάει με τα λείψανα για να ξεχάσουν οι ασθενεί τον όποιο πόνο έχει ο κάθε ένας. ο γιατρό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα τυχαίο ο γιατρό και βουλευτή Μιχελό Γιαννάκης ως γιατρός πάντα μιλάει για την επιστήμη Εγώ δεν θα <coughs> μιλήσω πολιτικά ναι. θα μιλήσω ως διατρός στα 20 χρόνια της ενεργού ιατρικής στην οποία εκτελ τη συμβολή, τη θετική των λειψάνων την έχω δει και γι' αυτό ακριβώς δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση και την κάψη των νεκρών γιατί θέλουν να υπάρχουν τα λείψανα που με την κάψη δεν υπάρχουν. Μια ομολογία 20 χρόνων με 18 ώρα η που τα γνωρίζεις μέχρι σημερώματα Αυτή τη συμβολή των λιψάνων, τη θετική, την έχω δει. Είναι γιατρό, έτσι λέει, δηλαδή, 18 χρόνια, 20 χρόνια, με 18 ώρα. Παρόλα αυτά, όμω, τα είναι έχουν θετική συμβολή σε όλο αυτό που ένα γιατρό έχει μπροστά του ω έργο, λειτουργήμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, και γι' αυτό δεν πρέπει να καίγονται τα λίψανα, γιατί αν καούν τα λύψανα δεν έχουμε τη θετική συμβολή του Αγίου, τη Αγία, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, ο Θεό θέλει να κάνει το καλό, αλλά μόνο αν έχει κόκαλα. Το κάνει. Δεν το κάνει χωρί κόκαλα Άμα έχουν καεί με τη στάχτη, δεν μπορεί να περιφέρει τη στάχτη. Όλα αυτά τα λέει επιστήμονα το 2015 στην Ελλάδα που έχει τόσο ανάγκη να πιστέψει σε οτιδήποτε. Δεν είπε μόνο αυτό επιστήμονα, το πήγε και λίγο πιο πέρα. Χτε το βράδυ τον είχαν στο Σκάιμπο Γδάνο εκεί. Είπε μια ιστορία για πάλι με επιστήμονα. Κάτω τώρα την να λέμε, Κάποιο με λόγια. Η καθηγήτρια. Ξέρετε, κίλιμοξεολόγο ή καλύτερη στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει είχε πάει στο παιδόν και στα παιδάκια με το AIDS ναι. και τα κοινώνησε Α. και κοινωνήσανε και μετά λέει τι λέει ο παπάς, λέει να κοινωνήσει. και εσύ όλοι οι γιατροί εμείς τρελαθήκαμε λέω αμάν τώρα ξέρεις μεταδίδευτες άλλο και είπε ότι κοινωνώ ναι. διότι πιστεύω ότι η δύναμη του Θεού θα με κάνει να μην κολλήσω παρόλο ότι πως λέει ότι θα κολλήσω Τελικά δεν κόλλησε. Όμω, είναι η δύναμη του Θεού. Το ότι όλοι οι επιστήμονες του πλανήτη από το 80 που πρωτεμφανίστηκε το AIDS λένε ότι δεν μεταδίδεται με το σάλιο, το έχουν πει συνέδρια, συμπόσια, έρευνε, ιατρικέ, σεμινάρια, όλα αυτά σχεδόν 30 χρόνια έχουν αποδείξει ότι το AIDS δεν μεταδίδεται με το σάλιο. Παρόλα αυτά, ο γιατρό, ο επιστήμονα μαζί με την άλλη την επιστήμονα, αν ισχύει η διοίκησή του βεβαίω, δεν αποδέχονται όλα αυτά. Και Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Μιχελογιανάκη ξέρει περισσότερο από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ξέρει κάποια λεπτομέρεια και το αποφεύγει όμω αποφεύγει τον κίνδυνο επειδή υπάρχει δύναμη του Θεού και είδε την γιατρό να κοινωνάει και όλα τα υπόλοιπα. 2015, Ελλάδα. Εκεί οι δημοσιογράφοι τη Βράδυ που τα έλεγε αυτά δεν του πάνε τίποτα. Το δέχτηκαν κανονικά ω μια ιστορία που λέει ένα επιστήμονα δίπλα του και πήγανε στα. Υπόλοιπα πέντε μνημόνια Χρειάζονται και αξίζουν μάλλον Σε ένα τέτοιο κόσμο Όταν συμβαίνουν όλα αυτά Σε μια τέτοια χώρα στο που μας βγάλουμε τον κόσμο Ας μιλήσουμε για τη χώρα χωρίς κόσμο Και λίγα συμβαίνουν με όλα αυτά που παρακολουθούμε Και τσιπιόμαστε αν είμαστε ζωντανοί όντω Και τα παρακολουθούμε και γίνονται μπροστά μας Κάθε βράδυ, κάθε μέρα ή οπουδήποτε Έλληνοφρένεια Όχι εδώ, παντού Στη χώρα, όπω ξέρετε, παρόλα αυτά, ένα τηλέφωνο υπάρχει για το εδώ, 211 208 200 Όποιο θέλει να στείλει SMS, αγράψει γράψει Real και ενώ το μηνύμα το αποστέλλει στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει mail, στη διεύθυνση του παπάκι, realfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και με το Δίνεκε και μια αλόκοτη μουσική που έχουμε σήμερα, πολλέ δηλαδή μουσικέ, πανηγυριώτικε πάντω, λόγω τη συμφωνία και όλων αυτών των ωραίων που μα συμβαίνουν, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός το πρέπει να κάνει στα δίνακες. Πλήρωσα με τη δόση, πλήρωσα με τη δόση, με τη Απραγματικά απορώ, πώς ο ελληνικός λόγος δεν ξεκίνεται. Με τον κύριο Σόιμπλε, κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, η συζήτηση είναι φιλική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πάντα επικοδομητική. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές... Πώ ο ελληνικό λαό δεν εξεγίνεται. να εξεγερθεί, δεν θέλει και πολύ ο ελληνικό λαό, δεν ανέχεται οτιδήποτε, πιέσει και τέτοια. Πάει να εξεγερθεί, αλλά σκέφτεται εκείνη την ώρα ποιο μα έσωσε και ξανακάθεται κάτω. Όλοι λοιπόν αυτοί, όχι οι γατούλιδε που λέτε εσεί του φίλου σα, όλο αυτό το σκυλολόι αρχήν... των συκοφαντών να σταματήσει να διαβάσει τι είπε ο ίδιο ο κ. Οπανδρέου. Ήταν υποχρέωσή μου εθνική να μην αφήσω τη χώρα να καταρρεύσει. Και έχω πολλέ φορέ. Αναλάβει το κόστος Για να υπάρχουμε σήμερα Αλλά δεν θα επιτρέψω και στον κύριο Τσίπρα Με τον κύριο Καμένο Και τον κύριο Βαρουφάκη Να θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίε του ελληνικού Γιατί... λαού Γι' αυτό πάμε να ξεσκοθούμε Ακούσα αυτό ότι σέσουσε ο Βενιζέλος Και δεν θα επιτρέψει τίποτα άλλο Οπότε ξανακάθεσαι κάτω και ακούς το λαό Να σου πω, έχω μια συμβουλή να σου πω. Επειδή σε κάθε εκπομπή παίζετε Άδωνη και επειδή εσεί τον έχετε κάνει μουύρι. Προσπαθούμε, δει, προσπαθούμε και εμεί επένδυση Άρα. κάνουμε για το μεροκάμα του του μέλλοντο. Σε κάθε εκπομπή το παρουσιάζετε χαριτωμένο κτλ. Ενώ αγόρι μου να παίξετε από τον Άδωνη τα προηγούμενα όταν ήταν στο λαό και κατήγγειλε το Σαμάρα και τον έλεγε και προδότη κτλ. Ναι, τα... δεν Λε, τα έχουμε παίξει, δε... τα κρύβουμε αυτά. Αυτά είναι τα κρυβά ηχητικά είναι. Που, είναι. που έχουμε. Εντάξει, τα... βέβαια, είστε φίλοι με τον Άδωνη. Κιωτεύουμε, κωτεύουμε. Ούτε μια φορά και αν τα έχει ακούσει αυτά, θα έχει ακούσει από τα τελευταία ειδήσεων, μάλλον. Ναι, όχι από εμά.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 Κοίτα, κοίτα, η μαγισμένη τι κάνει, κοίτα. Τι κάνει. Ωπα, ωπα, ωπα, ωπα. Γεια, ζώ. Νάμνε και τιμόνι, ασυχτήρι. Αν φτιάξει καμιά πίτα, Μωρή. Ναι, πιά το τιγάνι, Μωρή. Πιά το τιγάνι, ασυχτήρι από το χάμο, ζώ. Όλα, τι κάνει, κοίτα, κοίτα. Τι κάνει. Σίγουρα ότι ψηφίζει, ψηφίζει. Τέλο πάντων, βάζει. Ψηφίζει και τώρα, τώρα ψηφίζει η τώρα που οδηγάει και να ψηφίσει. Τώρα, φαντάζε, ναι. Εμεί πώ τα μπορούμε όλα, παιδί. Έχουμε και το φραπέ στο χέρι, και το τσιγάρο. Και τι ταχύπτε και το τιμόν και <σχτήρι> όλα <όλες>. γίνονται. <σχτήρι> και <σχτήρι> το <σχτήρι> τηλέφω Η δεν μπορεί να ρίξει μέσα και το λάπτοπ <σχερ'> Και ξέρουμε και τους τι... δρόμους, δεν χρειαζόμαστε και MLS. Έτσι ακριβώς, Να σου πω. Έλα. Η μου είναι ο Καλησπέρα, ε... την ε... κόβει την τριχούλα, σου, ε. Αφού... Τη γυρνάει την Τη την Θα μου πει, δεν είναι ντροπή, θα μπορούσε να ήταν εκλεγμένη στο κοινοβούλιο. Δεν πειράζει, το καταπίνω κι αυτό. δεν έχει την εσύ, πάντων. μου. Ναι, εντάξει, τέλο πάντων το προσπερνάω το <σχερ'> τι <σχερ'> μου Τι όνειρο είδα μου το προηγούμενο βράδυ Απα, λέω, λέω, δεν το πα καλά. Oh. Καταρχά λένε το μάκια τον άδωνη. Δεν λέμε άδωνι". Ε, ντροπή, και το ε άδονη. Και τη λέω και μου λέει ήρθε μέσα και δεν σταματούσε να μιλάει δεν σταματούσε να του λέω παράγαλάω, κάτσε ρε, εσύ, να σε κουρέψω, κάτσε εσύ, να σε τέτοιο. Κάτσε τίποτα αυτό εκεί και τη λέω και μετά μου έρθει εσύ. Και λέω τι έγινε, ήρθα εκεί του βούλο τα μάτια, ξέρω εγώ τον πλάκουσα στην κλωσοπατημά μου. Όχι, γιατί ήρθε εσύ στη ζωή μου και έμεινε. Και μου ήρθε και ξύπνησα μου λέει μετά. Τη λέω στο καλύτερο με κόβ. Και σε ρωτάω τώρα πόσο νορμάλ είναι για να βλέπει τον άδειο στο όνειρο. Ναι, δεν είναι απαγορευτικό πάντω, να ξέρετε. Δεν είναι απαγορευτικό, έχει να κάνει φίλε και με σένα. Με μένα γιατί. Όπα, όπα, τώρα κάτι ε... δεν το πα καλά. Δεν το πα καλά. Και συνάρθω να μου δώσει μαθήματα πώ πρέπει να συμπεριφέρομαι. Μήπω είσαι λίγο τσιριχτό και εσύ τι χρήσιμε ώρε. Ε, κοίτα να δει τώρα λίπο, λίγο. Πειράζει το πολύ. Είναι αυτό το μπρουτάλ που μα πιάνε εμά του άντρε, του α, του αρσενικού. Που λέμε, έλα εδώ να στο σφυρίξω. Ναι. Να στο σφυρίξω, να στο σφυρίξω. Τσουπ βλέπει τον ύπνο του σε αυτή το σφυρίχ Μην φανού και μισογίνετε με αυτά και με αυτά δεν θέλω. Ναι, ναι όχι, έχουν δικαιώματα. Μην ξεχνάμε. Α, σαν την άλλη που οδηγούσε πριν και κόντιψε ένα τέλο πάντων. Μην το παλιά. Εδώ που μιλάμε ξαφνικά μου μπει στην γραμμή καμιά φεμέν με τα βυζιά έξω και τρελαθούμε. Εγώ τώρα να τη χωρί που βλέπει τον άδων ή να την πλακώστε τα χαστούκια. Χαστούκια θα γουστάει. Καλύπτε και τον άδεντι που τον είδε στον ύπνο, ακόμα και να τον έχει ψηφίσει, έχει φάει χαστούκι από τον άδεντι από αυτά που έχει ψηφίσει ο άδειο, οπότε χαστούκι γουστάρι κόνα. Χαστούκι για ένα τέτοιο. Καλούσια, και κλωτσιά Γιατί τώρα πρώτη φορά ριστερά. Θα <laughs> και εγώ χιούμορ. Θέλω να... δύο πραγματικά για να σου πω. Για πέστα. Το πρώτο σχετικά με την σου σαν ολυμπιακός. Βέβαια, αλλά... Έχω εγώ ιδιότητα σαν ολυμπιακό. Όταν είμασταν παιδάκια όλοι είχαμε μια ομάδα. Όταν η ομάδα γίνεται κατεστημένο, πάθος, Ξυπνάς, ανοίγει το μάτι. άστο τώρα. Α, ωραία. να, το Πόσο θα... να μια επιχείρηση με ό,τι θα... Βρήκα δουλειά για τον Τίνο αν θέλει. Για πε. Όχι για τον Τίνο, για τον Τινόπουλο. Πώ λέγεται αυτό. Το ίδιο, δεν Για τον Αργύριο. Ναι. Ο δικό εδώ στο ταξί. Θα έρθει. Πώ λε. Ο Αργύριο, ο, αργύρι. αργύρι. ο δικό στο ταξί, παιδί μου. Βέβαια, είναι ξέρω όλα σαν και σας, αλλά έχει την όρεξη να πάρει ταξί να πέσει μέσα σε κανέναν Τινόπουλο να σορχύσει την κουβέντα. το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πόσο θα πληρώνει. Αυτό θα σε κάνει συνέχεια κύκλου. Αυτό έχει μάθει. Θα παίρνει το ταξί και θα το κάνει κύκλου. Να έτσι. Σαν τον Τάκι και τον Κυριλέ. Ο Αργύριο, ο Κυριλέ θα έχει Μνημόνιο Η Μνημόνιο, δεν πειράζει, δεν κακό Το αντίθετο είναι πάρα πολύ καλό Το μνημόνιο Ε, έχει γίνει και αυτή η ιστορία ότι και καλά από το γραφείο του Στουρνάρα αν είναι δυνατόν του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να φύγει ένα mail που να ενημερώνει δημοσιογράφο για να έχει επιχειρήματα κατά της κυβέρνησης και κατά όλων αυτών που γίνονται δεν συμβαίνουν αυτά είναι δυνατόν ποτέ ο Στουρνάρα που έχει κάνει τα πάντα έχει προσφέρει υπηρεσίες, υπηρεσίες στον τόπο να σκαρφιστεί και να κάνουν όλα αυτά τα σενάρια Ευτυχώ που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μα δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγειάνουμε τι ελληνικέ τράπεζε. Όμω, ακόμα και αν του έρθουμε 45%, δεν θα έλεγα λίγο μου το κόψανε. Καλά, το, το πόσο εγώ έχω δεχτεί μείωση μισθού για να έρθω στο δημόσιο δεν περιγράφετε. περιγράφεται. Εγώ δεν Αλλά το, το κάνω με Πώς πολύ το μεγάλη το κάνω, χαρά. Το... Δύο μικρέ έτσι για να τον φέρουμε στο νου μας, Ότι ευτυχώ υπάρχει η Τρόικα και έχουμε εξηγειάνει τι τράπεζε και δεν θα χρειαζόταν άλλη εξηγίανση. Αποδεικνύεται αυτό τώρα. Και δεύτερον, ότι έχει υποστεί και αυτό μισθού για να έρθει στο δημόσιο, αλλά το κάνει με χαρά. Πάρτε όλοι λοιπόν, παράδειγμα και γραμμή από το Στουρνάρα. Αυτή είναι η πραγματική γραμμή. Με χαρά μειώσει μισθών για να υπηρετούμε το ελληνικό δημόσιο, όπω λέει και ο ίδιο. Ο Τσίπρα λέει είμαστε έντιμοι, ανοιχτοί και καθαροί. Έντρομοι θέλει να πει. Είμαστε έντρομοι, οπότε πάμε έξω. Παίζει αυστηρό θα... δάχτυλο στην Ευρώπη κάθε φορά. Αυστηροί του μέσα και τι άλλο είπε το τρίτο. Πώς και καθαροί. Καθαροί το... μπορεί να είναι, πλένονται. Δηλαδή, αυτά τα βρωμιαρέα κατά αριστερά ήταν πριν γίνουν κυβέρνηση, που ήταν αναρχάπλητη. Τώρα ξηρίστηκαν, βάλουν τα σακάκια σου, τα κουστούμάκια του και είναι μια χαρά. Καθαροί, το... καθαρότατη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή από την Πιπερίτσα. Τι παραγγελία? Ε, λουκάνικα. Χοριάτικα; Ναι, Λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είστε εστιατόριο? <laughs> ναι. Α.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 Περιμένω, περιμένω σας να μου ίδια. πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σας? Καλησπέρα, Καλησπέρα Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω, θα περιμένω. Ωραία. Να σου πω κάτι. Έλα. Το Καρφούρ στο, στο Παρίσι είναι κάποιοι απο, απολυμμένοι. Να πάει ο Κατρούκαλο να προσλάβει για Τι να κάνουν τώρα, θα λύσουν και το θέμα του Καρφούρ στο Παρίσι. Άσε μας. <συσκόλυν> ο Κατρούκαλο <συσκόλυν> πού είναι, πήγε στο Υπουργείο Ταλιέ Φωτογράφηση ή ακόμα. <συσκόλυν> Υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι εδώ πέρα που ορισμένοι τρώνε και από τα σκουπίδια. Προφανώ δεν έχουν την ίδια άποψη με τον Ψαριανό. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι τώρα. Ξεκίνησε το τι ξετυλίγεται με του ανέργου. Μα πίσω. Σιγά σιγά. Πρώτη φορά κατρουγκαλικά ή πρώτη φορά φωτογραφικά ]))Για γιατί το κάνεις που το κάνεις αν δεν φωτογραφθείς κιόλας δεν έχει νόημα Τι το κάναμε να γίνει στη ζούλα να μην το πάρουμε χαμπάρι όχι Να θυμόμαστε και τη στιγμή <λυθλίσαι> Ναι Για, Ναι η κοπέλα που πήρε πριν Η Ιάνα Μαρία Ναι η Ιάνα Μαρία Καλησπέρα τι γίνεται Καλά Λοιπόν ε, θέλω μισά μισά κυρινά και μοσαρίτια Α μισά μισά Ναι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 Ήθελα να παρατηρήσω ότι αυτό που λένε συνέχεια κάθε κόστο, ευρώ με κάθε κόστο, μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώ εννοώ με κάθε κόστο. Αυτό Συμήθηκε. είναι το μυστικό. Και γι' αυτό γίνεται και η ερώτηση: Α... Για να μην σε να αντιληφθεί ποιο είναι το κόστο. Ακριβώ το κάθε κόστο είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτοκτονήσει, οι άνθρωποι που μένουν κάτω τη γέφυρες γιατί είναι άστεγοι, τα παιδιά που να θυμάμαι στα σχολεία, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στο δρόμο και μαζεύουν τα σκουπίδια. Αυτό είναι το κάθε κόστο. Ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια. Αυτό είναι το κάθε κόστο. Ο Άδωνης κυκλοφορεί αλεύθερος ακόμα Ναι γιατί τι αναγκαίχει Γιατί δεν τον έχουν πάρει Εξωγήνη, για... εξωγήνη τον πήραν και τον φαίνα σε Σαν ειδική αποστολή ε. Μας διαβρώσει όλους, θα μας κάνει όλους εξωγήνεια Και μετά ε, Και μετά να κατακτήσουμε τον κόσμο Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, Πίνκη Δίπλα στα μάτια τους έχουν Ένα δέντεράκι Καλοσύνη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 Σα δίνω την στη Σα Σα δίνω την Ελλάδα, Σα δίνω την Σήμερα το 1947 είχαμε εγγένεια σε αυτόν τον τόπο, εγγενιάστηκε επισήμως η Μακρόνησος. Του έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη ανάμεσα στα φωρίδια του. Ένα γερακι δύναμη και ένα μουλάρι. Από θυμό με στην καρδιά του που δεν σηκώ. κι αν είναι ορισμός σας του χατζίδα κύβασα να θα πω στ' αργοντικός του Μαγιού τις ευκόδιες του φοινοπορούτανθη γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη ξανφή Αυτό το έχει γράψει ο Νίκο Γάτσος που σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1992. Χατζητακιά ο τίτλο, το ανακάλυψε ο Αλκίνο μετά από χρόνια. Το, μελο... το μελοποίησε, ναι, και το τραγουδάει με τη Μαρία Φαραντούρη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον Ιωαννίδη. Από μικρό στα γράμματα του φαίνανε η βία. Τη μουσική απάπησε, Αντί να φύγει άλλη γη να πάει σαν λακράτη Την Αττική προτίμησε και το όμορφο πανκράτη Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο Τους οικοδόμους ακούγε που τραγουδούσαν μάρκο Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική λεπτή 10 παρα 10 σε λίγο ακολουθεί λαό αμέσως μετά μακαζίνο όλα τα νεότερα μέχρι τότε φαρατούρι και η χατζήδα. τα φλοσιρό που home cool Επίσημη, η ελληνική πολιτεία με τη αρχηγού κράτου. Τώρα και ω και τη Τώρα ναι, τη Αγία παιδί μου. <ς <αδελήθεια> <ς <αφήνα> έτσι, παρακαλώ πολύ. Και βλέπω εγώ <ς αφήνα> το παπαδαριό μέσα αεροπλάνο. Βλέπω μια άφιξη χάρη τι γίνεται. Ήρθε η ελπίδα επιτέλου. Τι φέραν οι παπάδε. ΣΥΡΙΖΑ, Ψηφίζω υπέρ τη απελευθέρωση τη συνδική κάναβη. Δεν είναι ντροπή. Διότι ο Θεό δημιούργησε το χασίσι και ο άνθρωπο το βουίσκι. Ποιο να εμπιστευτώ. Καταλαβέ. Το Θεό. Πρώτη φορά θρησκευτικά γιατί όχι. Σωστό. Βέβαια, το ωραίο σου αυτό ξέρει. Είναι ωραίο που η κάναβη που αποδεικνύει έχει ευρυκτικέ ιδιότητε. Η Μισή Αμερική τη χρησιμοποιεί για ιατρικού λόγου. Είναι ωραίο που απαγορεύεται. Αλλά μια χαρά επιτρέπονται όπλα, μαχαίρια. Ε, ναι, καταλαβέ. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Και Yeah, Αυτό το σύνθημα που λέει είναι ο Βοηφοκό ότι λέει γερά γερούν. Ναι, γερούν, Ντάιζεμπλουμ. Λέει γερά γερούν. Γερά γερούν, Ντάιζεμπλουμ. Τι είναι αυτό, πόσο το, μοντάζ το έχετε κάνει. Όχι καλά, έτσι το λένε, τα ούγκανα τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, αριμαγκά τώρα. Σκέφτεσαι τα σύννεφα, ε, δεν του στόχει. Δεν του στόχα, αριμαγκά, δεν του στόχα. δεν μπορεί αυτοί που διοργανώνουν τόσο πετυχημένε εκδρομέ στην Ούγκανα να, να είναι τόσο ούγκανα. Αυτή είναι η ίδια. Ποιο τη γκάνε τι γά... εκδρομέ στην Ούγκα. Εδώ μιλάμε για. Τέλο πάντων αυτοί είναι οι εθνικιστέ, αυτή είναι οι... τη πατρίδα, αυτή είναι. Περίμενε κάτι καλύτερο. Ε, όχι, αλλά εντάξει, δεν κάνετε, εκπλήσω με και πάλι. Χαίρετε. Γεια σας. Με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Απόστολο, θα ήθελα να μιλήσω. Ο ίδιος. Από η Ράπτρα σας παίρνω τηλέφωνο, χωρίς Γιώργος λέγομαι, και μου έχει δώσει το τηλέφωνο σας ο Γιάννης ο Να έχει <Ριζ'> πει του λατωμείου με τα δρανήλικα. Α, ah, και πολύ καλά έκανε. <Και> Εγώ είναι από τα λατώματά του του Γιάννη, αυτό που η αδράνεια γενικώ. Κάτι μου είπε ότι για, ενδιαφέρεστε κάτι για πλακάκια, για μάρμαρα, δεν ξέρω <Και> Για πλακάκια. <Και> ναι, θέλ θέλω πλακάκια. Ωραία. Δηλαδή, έχω το... τσακωθεί με ένα φίλο μου και θέλω να τα κάνουμε πλακάκια. Μπα και μιλάμε τώρα πια γιατί μα συνδέουν διάφορα κληρονομικά και εταιρείε που έχουμε κάνει μαζί και θέλω να τα κάνουμε πλακάκια. Μάλιστα. Είναι τσιμεντένια τώρα που έχω κάνει τα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 Σε τι μορφή τι θέλουμε, χτιρόπετρα θέλουμε, επένδυση θέλουμε. Επένδυση, επένδυση για το μέλλον τι θέλω. Ε, επένδυση. Τι πάχη, τι, τέτοια πράγματα. Τα, τα πάχη τη, τα κάλη τη να έχει. Βοηθήστε λίγο, λίγο περισσότερο. Να βάλουμε και πέτρα θέλω, κύριο-κύρο, μέχρι τη μέση για την υγρασία πιο πολύ, γιατί το πιάνει. Μάλιστα. Ο καιρό. Ωραία. Γαρκή. λοιπόν επένδυση. Ναι. Έτσι, κριτικό κότο. Κριτικό κότο. Ωραία. Τι ποσότητε περίπου χρειαζόμαστε σε αυτά τα προϊόντα. Εσκέψου για 80 τετραγωνικά. 80 τετραγωνικά. Το κριτικό κότο. Ο, η πέτρα τη Εδιψού είναι 80 τετραγωνικά. Το κριτικό το κότο. σκέψου για μια βεράδα το θέλω, εγώ γύρω στα 40. 40 Τι σπίτι θα είναι αυτό, ταιριάζουν αυτά μαζί. Κοκκινοπίνηκε η πέτρα Εδιψού βέβαια. Mm -hmm. Είναι καλύτερα από την Καρίστου, μου φέρνει Καρίστου, θα την καταλάβω. Όχι, εγώ θα ζητήσω πέτρα Εδιψού. Σχιστόλιθο μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι, αυτό το λίθο, ναι, το, το σχιστόλιθο που σχίζεται. Ο τότε. Λοιπόν, mm. εγώ Εντάξει. πιστεύω μέσα σε ένα-δύο μερούλε. Περιμένω την πρόσφορα, να σε καλά φιλε. Έει hey, να καλά τη Πώ μπορεί να έχει έντοιμο συμβασμό ένα βαναρνί με ένα λύκο. Αμα πιάσει το λύκο κότσο, πόσο πιθανό. Πώ θα του πιάσει, να του δώσω σε μια μερίδα φαγή και να του πει δύναμη φάση σήμερα. Ε, μεθαύριο που θα πεινάει. Πού του βρήκα πέδου αυτού του ηλικίου να λένε τι απόψει του. Του ψάχναμε. Τόσο πολύ ηλικιότητα πρώτη φορά έχει γεννηθεί σε αυτό τον τόπο. Πό, πό, πό, πό, πό, πό. Τελείω ηλίκοι είναι.